Επίδος μόι πάει το αναλογέιον. Ταχέος ούν επίδος το βιβλίον. Ανέλησον. Ανάγνωθη μετάφωνες. Άνοιξον το στόμα. Ψεέφισον. Άρτη καλός πογιέζον τόπον. Χίνα γράψα εις χάμιλαν.